Ένα τρελό καλοκαίρι στο κομμάτι που λύγει. Από σπασμένο καθρέφτη στο λιμάνι φωτιά. Αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει <Τι> για κάποιον δε στωπό Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Πλατεία Radio. Ξεκινάει σήμερα η σημερινή Παξ Γερμάνικα αρκετά καθυστερημένα. Το καλό αργήλενε λένε να γίνει. <laughs> Παρήγορο. Σήμερα στο στούντιο είμαι με τον Νυχτερινό Τύπο. Ο Πάνος Παδωμανολάκης ε, θα είναι την Κυριακή στην εστία μαζί μας. Έτυχε κάτι εκτάκτως. Ε, οπότε, γεια σου Νυχτερινό τύπε. Καλώ σα βρήκα λοιπόν. <laughs> Εκτάκτος λοιπόν είναι μια κοινωνική υποχρέωση, τον κράτησα μακριά τον πάνω. Mm -hmm. και τον αντικαθιστώ, ελπίζω επάξια να, να δείξει. <laughs> και ποιο είναι το θέμα μας βασιλική. Ε, σήμερα μου γεννήθηκε η ανάγκη να είναι λίγο διαφορετική για μια ακόμη φορά που θα είμαι μόνοι μου στο το Γερμανικα, η εκπομπή. Ε, και... Μόνοι μου χωρίς είμαι τον βλέπεις... πάνω. <laughs> Ε, τίποτα απλά σκέφτομαι ότι ήταν ενδιαφέρον να κάναμε μια αναδρομή ιστορική ε, στις σχέσεις Ελλάδας και Συρίας κατά το πέρασμα των χρόνων ας πούμε και να, να σχολιάσουμε και λίγο κάποια γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα ε, λαμβάνουν χώρα στη, στην Ελλάδα και έχουν να κάνουμε το πώς ε, η Νίκιο, έχουν παρέμβει στην... και δείχνουν, υποτίθεται, την αλληλεγγύη του στο θέμα το προσφυγικό με του Σύριου. Εκεί πάνω θέλω τη βοήθειά σου. Εντάξει, σε αυτό μπορώ να σε βοηθήσω λιγάκι, σχετικά με τη ΜΚΙΟ. <laughs> ε, και εσύ θα με βοηθήσει με τα ιστορικά, αν και ξέρω κάποια πραγματάκια. Ωραία. Αλλά δεν τα έχω και πρόχει να κατασύρω. Εντάξει, εγώ έχω κάνει μια... μια δουλίτσα. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα και μετά και οι φίλοι που ενδιαφέρονται να το ψάξουν παραπέρα. Ναι, να πούμε επίση ότι όποιο θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα για να μα δώσει στοιχεία που έχει, mm -hmm. όχι μόνο για τη Συρία και τα ιστορικά γεγονότα κτλ., αλλά και για τι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε τελικά θα πούμε πόσο κυβερνητικέ ή μη είναι. είναι. <laughs> και επίση όποιο θέλει μπορεί να μα βρει, να μα γράψει εγγλικόλογα. Βεβαίω. Γενικόλογα έτσι. αυτό έτσι Ωραία. Άρα λοιπόν, να αφήσουμε να παίξει το τραγουδάκι που πέσει και να κάνει mm -hmm. η Λοξάνδρα Ταξίμη Καμπούρ. Ωραία. να είσαι και αγχωμένη αν θέλει, και με το άγχο σου παρέα να κάνουμε την εκπομπή. Συμφωνώ με. Συμφωνώ Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα που πάνε αυτά στα κόκκινα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Θες να πεις για την ιστορία κάτι. Ναι, απλά έχει μεγάλη σημασία νομίζω αυτήν την περίοδο να αναφέρουμε ότι σε διάφορες φάσεις της ιστορίας ε, ελληνικά κομμάτια, κομμάτια του ελληνικού λαού είχαν ε, πάει σαν πρόσφυγες στη Συρία και έχουν κατοικήσει πολλές, πολλά χωριά, ας πούμε, Συριακά. Ε, οπότε, ας διαβάσουμε κάποιες πληροφορίε που έχουμε βρει, μες ότι αξίζει τον κόπο. Ε, ναι. Εδώ πέρα, όμως, θα σου, θα σου θέσω ένα ερώτημα. Mm -hmm. ε, μια από τι σελίδε που έχει ανοίξει για να πάρει πληροφορίε είναι και τα νέα. Ναι. Mm -hmm. Αν ψάξουμε στην καθημερινή mm -hmm. ε, και γενικώ στι φυλάδε αυτέ που από την κατοχή έφτασαν μέχρι τι μέρε μα, ναι. Mm -hmm. Άλλαξαν ονόματα. Τι ρόλο έπαιξαν στην διαμόρφωση και τι Και, ρολεύω, λίπα, ξανά, στιγμή στιγμή. Μάτσομαι, mm -hmm. και αυτά, ε, Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ασχολούνται τόσο πολύ με του πρόσφυγε και είναι τόσο καλοί άνθρωποι, κτλ. Δεν σου κάνει εντύπωση. Ε, μου κάνει εντύπωση. Ε, απλά μπορώ να το εξηγήσω. Για ε, Θεωρώ ότι ο ρόλος είναι αρκετά διαφορούμενος. Μπορεί να, να θέλουν τα παιδί μου να, να ενημερώσουν για κάποιες στοιχές ε, ενός ζητήματος και να, να τρέξουν σε παλιότερα ιστορικά στοιχεία και το, το κλίμα που θέλουν να διαμορφώσουν να είναι πολύ διαφορετικό από τα άρθρα έτσι όπω τα, τα δομούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ε, διάφορες τέτοιε φυλάδες, νομίζω ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι ρόλο θέλουν να παίξουν. Απλά εμένα μου κάνε... ήθελα να δω το έθνο, ας πούμε, ε, τα νέα τι, τι άποψη εξέφρασαν πάνω στο θέμα του προσφυγικό, ας πούμε. Και αυτό το άρθρο που το οποίο διάβασα είναι από το Μάιο του 15. Ναι. Όταν οι Έλληνε πρόσφυγες έβρισκαν κατά στη Συρία. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν κατευθείαν σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτεί ότι οι Σύριοι κάποτε φιλοξένησαν Έλληνε πρόσφυγες, Ναι. Άρα, ως αντίδωρο, πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Συμφωνώ εγώ με αυτό ότι και να μην μα είχαν φιλοξένησει. Να μα είχαν φιλοξένησει. Και όχι του Σύριους, Τον οποιονδήποτε άνθρωπο mm -hmm. έχει ανάγκη, ας πούμε, από απάγγελ και τα λοιπά. Έχει ανάγκη από βοήθεια. Να mm -hmm. τον βοηθήσω από όποια χώρα και αν έρχεται. Ναι. Αλλά όμως δεν πρέπει να κλείσω τα μάτια μου στο γεγονός ότι αυτές οι πολλοφυλιάδες που είναι εξαιρετικά ε, ρατσιστικέ, φασιστικές και δεν συμμαζεύονται ε, ξαφνικά κόπτονται ας πούμε για το αν είμαστε φιλόξενοι ή όχι mm -hmm. και βγαίνουν και καταγγέλουν ας πούμε ότι ε, Έλληνες οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται καλά στους Πατανάστες και στους και δεν συμμαζεύονται και mm -hmm. και βέβαια οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό Βέβαια, μα εμεί το έχουμε Έτσι. αναφέρει σε πάρα πολλέ εκπομπέ το ρόλο που παίζουμε, παίζουμε τέτοιε αφού... ε, φυλάδε. Ο Αλαφούζο, α πούμε, <laughs> πιστεύει. Για παράδειγμα. Μην όχι, βρίζει. <laughs> Δεν ήθελα να βρίσκω, συγγνώμη. <laughs> Πάρτε τα μικρά παιδιά. <laughs> λοιπόν, ο Αλαφούζο και άλλοι διάφοροι, α πούμε. Θεωρεί ότι δεν μεταφέρουν πετρέλαια κτλ. Και, και δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Και Τη όχι μόνο, αυτό που λέγαμε αυτούς. και πριν, είναι ότι έχει στεθεί μια ολόκληρη βιομηχανία, α πούμε, πίσω από του πρόσφυγε, με απομοίκιο, από. Ήδη δουλεύουν. Ουγγρικέ. Ουγγρικέ. Από, ε, βέβαια. Τα μέσα μαζική εξαπάτηση παίζουν καθόλου τον ρόλο του. Απλώ το είπα αυτό για να πω ότι ξεγελιώνται οι άνθρωποι και διαβάζουν κάτι εκεί πέρα και σου λέει αφού έχει αυτό το ωραίο κείμενο στα νέα. Άρα μπορεί να διαβάσει και κάτι καλό εδώ μέσα. Να εμπιστευτεί και άλλα άτομα που δεν έχουν. να διαβάσει τίποτα mm -hmm. από αυτέ τι κολοπηλάδε από μου άποψη. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε για την ιστορία. Καλό είναι βέβαια να ρίχνει μια ματιά για να βλέπει από ποια σκοπιά βλέπουν κάποια θέματα. Πολλοί άνθρωποι εκεί δεν μάθουν. Δεν μ' αρέσουν. Θέλω για άλλου λόγου. Λοιπόν, καθώ τα κύματα των προσφύγων από τη Συρία προς τη χώρα μα συνεχίζονται, έχει ενδιαφέρον να σε μερικέ σχετικέ ιστορικέ σελίδε με πρωταγωνιστέ όμως Έλληνες. Ε, υπάρχει και μεγάλο φωτογραφικό υλικό από κύματα Ελλήνων προσφύγων στη Συρία ε, και υπάρχουν σε μεγάλη συμπληθόρα στον διαδίκτυο, μπορεί κανεί να τα δει και μοιάζουν πάρα πολύ με τις σημερινές φωτογραφίες από τυπών εικόνε προσφύγων Σύριο στη χώρα μας προς τη Συρία και από τη Συρία. Τουλάχιστον τέσσερις φορές σημειώνεται στα χρονικά το φαινόμενο έχοντας μαζικό χαρακτήρα. Το 1923 μετά την Ικρασιατική καταστροφή, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το 1939 όταν η περιοχή της Αλεξανδρέτας, μέρος της Μεγάλης Συρίας, προσαρτήθηκε στις επαρχίες της Τουρκίας. Το 1860 όταν ξεκίνησαν σφαγές και διώξει χριστιανών στη Βόρεια Αφρική. Το 1882, στην διάρκεια της Ιγητιακής Επανάστασης. Οι συνθήκε κάτω από τις οποίες Έλληνες πρόσφυγες βρέθηκαν στη Συρία και Έλληνες πρόσφυγες ήρθαν από την ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα, διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους, κοινός όμως παρανομαστής ήταν ο πόλεμος και ο φόβο για τη ζωή τους, αλλά και η ομοιότητα των προσφυγικών τραγωδιών, ανεξαρτήτως εποχών, προέλευση και προορισμού των θυμάτων. Από το 1922, ε, η πιο μαζική περίπτωση Ελλήνων προσφύγων που αναζητούν άσυλο στη Συρία καταγράφεται αμέσω μετά mm. την κρασιαδική καταστροφή. Μερικέ χιλιάδε από τι εκατοντάδε χιλιάδε Έλληνε που ξεριζώνονται από τη Μικρά Ασία το δεύτερο εξάμεινο του 1922 και τι αρχέ του 1923, mm. και ενώ συνεχίζονται στη Λοζάνη διαπραγματεύσει για την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, καταφεύγουν στη Συρία. Συνθήκη τη Λοζάνη κλπ. Κίσω λιγάκι <clears throat> ότι δεν ξεριζώθηκαν οι Έλληνε από εκεί. Απλώ ήταν πολύ στενά εκεί στις μήνε που είχαν ανάγκη να Ναι, λιμάνη. σωστά. Ναι, ε, και υποχρεωτικά δεν χωράγανε. Εδώ που ήταν αναγκαστικά έπρεπε ναι. να πάρουν τα μπουκαλάκια του. Έπρεπε τους να πάρουν τα μπουκαλάκια του. Κυρία Ρεπούση, μα άνοιξε τα μάτια. Η Οθωμανοκρατούμενη περιοχή τη φυσική Συρίας περιλάμβανε εκτό από τη σημερινή, δηλαδή τη γεωγραφική Συρία, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και την Υπεριορδανία. Είχε καταληφθεί ω εχθρικό έδαφο ενώ διαρκούσε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμος και οι αγγλογαλλικά στρατεύματα, ο Σουλτάνος Κωνσταντινούπολη, είχε ταχθεί με την πλευρά των κεντρικών δυνάμεων. Περίεργο, πρώτη φορά, ναι, ναι, φορά ξανασυνέβη. Ε, μετά τη λήξη του πολέμου, οι Γάλλοι, προλαβαίνοντα και καταστέλλοντα με στρασβητικά μέσα την αραβική αφήνιση, έγιναν κύριοι τη Δαμασκού, αντικαθιστώντα του Άγγλου, είχαν αποχωρήσει λίγο νωρίτερα, ύστερα από γαλλογκλική διανομή εδαφών περιοριζόμενοι σε Παλαιστίνη και η Ιοδανία. Με τη συμφωνία του Σαν Ρέμο του 1920, νομιμοποιείται η γαλλική στρατιωτική παρουσία σε Συρία-Λίβανο στο όνομα της κοινωνία των εθνών. Συγγνώμη, μπορεί να ρίξω μια Χριστωπάν Αγία. <laughs> Γιατί τι διαβάζεις Το όνομα τη κοινωνία των εθνών. Γιατί, να δούμε. Ο, ο, να... ο Μπαγλαβάς χωριζόταν από τότε. Να δούμε ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις τώρα τι, τι διαβάζουμε. Κάτι mm. φυσικό γεγονό. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί, φύγανε αυτοί από εκεί mm -hmm. και το μοίρασαν με του άλλου mm -hmm. και είπανε εσύ θα πάρει εκείνο και εγώ θα πάρω το αυτό άλλο. Άτο... <θανανικά> ναι. ε, αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Ναι. Ναι, αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Καταγραφή των ιστορικών γεγονότων. Εντάξει. Γιατί χρειαζόμαστε τη Χρυστοπαναγία μπορεί να τη ρίξουμε. Εννοείται. Ε, Εννοείται. Ε, εντάξει, αυτά γι' αυτό. Α <ahhs> μην <ahhs> επεκταθούμε επ mm -hmm. άλλο. Mm -hmm. Ωραία. Χαίρομαι. Να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξεκλίνουμε τα αύτια μας, ναι. Αυτά, από αυτούς τους καλούς ανθρώπους, εκπληκτικοί άνθρωποι. Oh, η <λαβάς> δυτική επενδύμη μου, αυτό. γενικώς, τους αγγλωσάξενες τους πάω πάρα πολύ. Ναι, ναι, το ξέρω, είμαι αποδεισμένη γι' αυτό. Δεν είναι. Είναι, είναι. Ξέρω ότι δεν είναι. Είναι και οι Δεν ας πούμε, και αυτοί. Είδες για την κοινωνία των εθνών. Ναι. Ωραία, η κοινωνία των εθνών. Έτσι, Έτσι. εννοούμε στους ανθρώπους. Είμαστε ολοί μια οικογένεια, δείξτε τα σύνορα, καλοί άνθρωποι. Εξάρτη, Νικολάκη. Καλώς Ειρήνη κτλ. Λοιπόν, ας ακούσουμε καλύτερα τη μουσική, Ανήν και και θα επανέλθουμε. Είναι έτοιμη λοιπόν, <laughs> <laughs> συνεχίζουμε mm -hmm. και θέλεις να πεις ακόμη κάποια ιστορικά. Ε, ναι, κάποια στοιχεία από τη μηχανή του χρόνου, σχετικά με αυτό που διαβάζαμε και πριν από λίγο. Mm -hmm. ε, έχει και εδώ πάλι αρκετό φωτογραφικό υλικό, ε, το Χαλέπι ας πούμε στη Συρία ήταν μια περιοχή στην οποία, η οποία κατοικήθηκε από πρόσφυγε του το 1923. Ε, και μια φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας δείχνει, είναι η κλασική νομίζω, η πιο γνωστη φωτογραφία Ελλήνων προσφύγων Συρία ναι. του 23, που δείχν, τους δείχνει να περιμένουν στη σειρά για συσίδιο στο Χαλέπι και σχεδόν έναν ένα αιώνα αργότερα, χιλιάδες ήριοι πρόσφυγες, απελπισμένοι, τους βλέπουμε να, να φτάνουν στη χώρα μας στην προσπάθειά του να περάσουν στην Ευρώπη, αλλά ναι. μάταιος κόφος. Πρέπει να πούμε ότι και... Δεν ξέρω αν τα είχαμε δημοσιοποιήσει κάποια φιλιάδια που τους έδωναν που τους λέγανε ξέρω βέβαια στη Γερμανία και αυτά και ιστολίες τέτοια ναι, που ναι, ναι. ναι. καλούσαν τους ανθρώπους να πάνε στη Γερμανία mm -hmm. όπου υπάρχει κοινωνική πολιτική και με τα παιδιά σα και με τα παιδιά σας και τα και, και, ναι. και αυτός θα αναφέρονται άφτεται και τον ΜΚΙΟ αυτό το πράγμα mm -hmm. ε, ποιο χρηματοδοτεί η Διεθνή Αμνηστία. Ποιο χρηματοδοτεί το Open Society, ποιο το έχει ιδρύσει, ποιο έχει ιδρύσει το Refugees International και χρηματοδοτεί, ο George Soros. Δηλαδή, ο παγκόσμιο κερδοσκόπο, α πούμε ο Super Duper κερδοσκόπο, χρηματοδοτεί όλα αυτά. Αυτό το Refugees International είναι χρόνια ε, κατασκευασμένο. Mm -hmm. Ε, όπου συνδέεται βεβαίως με ΜΚΟ σε όλο, το, σε όλο τον πλανήτη. Και αυτός χρηματοδοτεί. Λέγεται πως αυτά τα φυλάδια που ρίχνανε στη Συρία κτλ τα, τα είχε, είχε χρηματοδοτήσει εκείνους. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει, η σημασία έχει ότι οι άνθρωποι τους υποσχέθηκαν ε, μια ανοιχτή Ευρώπη που θα τους δεχτεί και τα υπά. Ο Σώρος τους το υποσχέθηκε, όχι η Γερμανία. Ε, κοίταξε, να δράσει ο Σώρος μόνος του. Χωρί να ναι. έχει από πίσω και τη συγκατάθεση κτλ. Στο κάτω-κάτω η Γερμανία γιατί να δεχτεί του πρόσφυγε εκεί στη Γερμανία. Δέχτηκε όσου χρειαζόταν μέχρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έκλεισε τα σύνορα. Του υπόλοιπε τους Του κρατάει στόξι στην ναι. Ελλάδα. Καταπατώντα όλε τι συνθήκε που έχουν υπογραφεί κτλ. Όμω. Θε να πει ιστορικά και να πούμε μετά. Όχι, να όχι. και όχι, λοιπόν, να πούμε μετά κάποια τελευταία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκλοβίζουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, παίρνουν ας πούμε τις, ε, Ευρωπαϊκ, τον Ευρωπαϊκό στρατό, mm -hmm. ο οποίος ο Ευρωπαϊκός στρατός έχει προσλάβει την G4, δηλαδή μια ιδιωτική, έναν ιδιωτικό στρατό που yeah. λάβει δηλαδή μέρος στον πόλεμο του Αφγανιστάν, G4, στο yeah. Ιράκ και τα mm -hmm. υπά, που συνδέεται και με τη Μονσάντο, δηλαδή είναι μια θηγατρική τη Μονσάντο βεβαίω. Δηλαδή. όλοι, αυτοί οι academic, Παλαιότερα τη λέγαμε να κάνω ναι, μετά την είπαμε μπλε κρόφη και τα λοιπά. Λέβαια, λοιπόν, Rock, ναι, μπλε κρόφη, ναι. η ίδια είναι. Ιδιωτικό στρατό, ναι. Ο ίδιο. Λοιπόν, δηλαδή τα δικά μα τα σύνορα τα φυλάει ένα ιδιωτικό στρατό. Και κατεβαίνει και το ΝΑΤΟ, αποκτάει πρόσβαση στο Αιγαίο. Όπου όμω δεν φυλάει τα σύνορα να μην μπουν αυτοί οι δυστυχεί άνθρωποι εδώ μέσα, αλλά φυλάει τα σύνορα να μην φύγουν από εδώ. Mm. Δηλαδή του εγκλωβίζει. Και λέω εγώ. Εγώ είμαι πρόσφυγα και έχω κάποια δικαιώματα. Mm -hmm. Σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Mm. Παλαιότερα ο πρόσφυγα mm. έφευγε από τον τόπο του και στην πρώτη ασφαλή χώρα που συναντούσε εκεί μπορούσε να εγκατασταθεί. Έστω προσωρινά ή πιο μόνιμα κτλ. Σε αυτό το κατανόητο από τι συνθήκε. Και mm -hmm. παρέστα. Όμω στην πρώτη χώρα, ασφαλή χώρα που έβρισκε είχε όλα τα δικαιώματα που έχει ένα πρόσφυγα. Ναι. Mm -hmm. Όλα αυτά τα δικαιώματα. Που από. Εκεί. Από το διεθνές δίκαιο. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν εμεί λέμε ότι είμαστε η χώρα υποδοχή. Κάτι άλλαξαν τελευταία στου διεθνεί κανόνε, του το κλπ. Το και χώρα υποδοχή είναι εκεί που είναι ο, ο πρόσφυγα. Και όχι εκεί που πηγαίνει, γιατί η χώρα υποδοχή είναι η Τουρκία. Βέβαια. Έτσι με. δεν είναι, είναι ανατολικό. Χώρα υποδοχή είναι η Τουρκία και οι άλλε χώρε του Αιγύρου, όπω είναι ο Λίβανο, που ξέρω και Η, τριχτή, η, Ορδανία, ναι. η Ορδανία, όπου πηγαίνει mm -hmm. ο πρόσφυγα, που είναι ασφαλή περιοχή αυτή. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι εκεί πέρα διατύχει όλων των των δικαιωμάτων, προνομίων, των των προνομίων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ναι. και τα λοιπά προνομίων Προνομίων ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, το πώς αυτό Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα και εδώ τους εκλοπήσουν mm. ε, Προηγουμένως σου διάβασα ένα νόμο mm -hmm. που ψηφίστηκε το 2011 ναι. και θέλω να το διαβάσω ναι, Να ακούσουμε λίγο ε, μουσική μέχρι να βρω εγώ αυτό τον το νόμο, έτσι mm -hmm. Νόμο, είναι ο νόμος 3907 του 11 για την ίδρυση υπηρεσίας ασύλου και υπηρεσίας πρώτης υποδοχής μεταναστών άρθρο 37 παράγραφος 5 σε περίπτωση αδυναμίας των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι δίκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής στοιχειώδης όρους αξιοχρεπούς προσωρινή στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινοφελού χαρακτήρα και γενικότερα ό,τι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες. Μπορεί να επιτραπεί. Ό,τι καλύπτει τις ανάγκες τους μπορεί να επιτραπεί. Μετά από σχετική άδεια, κόμμα, mm. να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Προλείνεται το έδαφος για τις ζώνε που έχουν στα πλάνα τους να φτιάξουν. Πολύ ωραία το είπε αυτό. Mm. Μου άρεσε. Λοιπόν, επομένω, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ε, όχι μόνο πρόσφυγε αλλά και μετανάστε, γιατί εκεί πέρα δεν αποκλείονται μόνο πρόσφυγε. Μα mm, εκεί δεν γίνεται να διαχωρισμό. Όχι, είναι, είναι, είναι ο Ξέρουμε mm. έτσι κι αλλιώ ότι από αυτού του ανθρώπου που έρχονται, το 40 με 50% το πολύ είναι Σύριοι πρόσφυγε. Mm. Οι πολύ είναι από διάφορε χώρε και από την Αφρική και τα την Ιταλία το τέρας έχει επιτεθεί σε όλες τις χώρες ε, εδώ γύρω στη Μεσόγειο, ας πούμε, έτσι και στη Λιβύη χαμός γίνεται Να. και γενικώ mm -hmm. ε, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, ε, ε, λοιπόν ε, επίσης σου έδειξα προηγουμένως μία μελέτη του IMF που έλεγε ότι επειδή η Ευρώπη έχει υπογειονητικότητα <χε> ε, θα μπορούσε, ας πούμε ένα προσφυγικό πρόβλημα ή μεταναστευτικό κτλ. τα λοιπά Να λύσει το δημογραφικό Να λύσει το δημογραφικό, δηλαδή το πρόβλημα της ανάπτυξη. Επίσης σου έδειξε και μια άλλη έκθεση, μια μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο... Τι ήταν, εσείς, Καρντεσθέν, πώς λέγεται... Θα χρημάμαι... να το να το δω... Το έχω πρόχειρο εδώ πέρα... Μπλα μπλα... Μπλα μπλα δεν είναι αυτό... Αυτό... Ναι. Λοιπόν, α, το Ινστιτούτο Ζακ ah, ναι. που λέει ας πούμε ότι ε, θα μπορούσαμε να λύσουμε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη <laughs> με το μεταναστευτικό. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία ε, είναι προδιαγεγραμμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Και καταστρέφοντας τις χώρες αυτών των ανθρώπων, τους εξαναγκάζουν σε, σε φυγή σε αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρα, αλλά δεν έχουν mm. και οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν ακόμη ότι θα γίνουν κρέας για τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Βέβαια, για ένα κομμάτι ψωμί θα... Ναι. Δουλεί, εδώ, θα μάλιστα, δουλεί. στη Θράκη επειδή mm. εκεί γίνεται ο χαμός και θέλουν οι άνθρωποι να περάσουν στις διπλανές χώρες yeah. και δεν τους αφήνουν και γίνεται όλο αυτό το πανικίδι ξέρουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προλιένεται το έδεχος για να γίνει όλ η Θράκη, ειδική οικονομική ζώνη, mm -hmm. υπάρχει και μια πολύ καλή οργάνωση, τη οποία το όνομα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, αλλά υπόσχομαι. Σε επόμενη εκπομπή, πρέπει επόμενη να, κομπή, να γίνει εκπομπή ναι. συγκεκριμένα Γιατί για το. Θα έχω τα στοιχεία, δηλαδή, έχω τι ιστοσελίδε τη. και για τι ΜΚΙΟ και τα διά... για τα σχέδια που έχουν ναι. γενικότερα. Ε, αυτοί, λοιπόν, οι τύποι, μάλιστα, από τη Θράκη, ε, έχουν κάνει διάφορα συνέδρια που για να συμμετάσχει εκεί πρέπει να πληρώσει και ένα σπασμολιδικά. Mm -hmm. Εδώ στην Αθήνα είχαν επιχειρήσει το 2010 να κάνουν μια συνάντηση και τότε άνθρωποι του ΕΠΑΜ είχαν το είχαν σταματήσει, δηλαδή ανεβλήθη. Mm -hmm. ε, και αυτοί τώρα δραστηριοποιούνται, το έχουν πάρει πάρα πολύ συστά το θέμα. Α πούμε, μπορεί να διαβάσει ανακοινώσει του και πα το διαδίκτυο και όλα αυτά και να δει ποιοι συμμετέχουν. Ε, Επομένω, γι' αυτό προορίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώ. Πρέπει να πούμε ότι ε, όσο μας αφορά ε, δεν είμαστε ποτέ με το τέρας, είμαστε πάντοτε με τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και όταν ε, ε, λέμε ας πούμε ότι πρέπει όλοι να συντρέξουμε πρόσφυγες και μετανάστες, ε, αυτό σημαίνει ότι για μένα ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε εμεί. Σου έλεγα προηγουμένω, ότι σε ένα σχολείο εδώ στην όλα τα σχολεία εδώ mm -hmm. τη περιοχή, μαζεύονται τρόφημα, πάρματα, ε, ρούχα κτλ. Και, και αυτό το κάνει ένα σύλλογο, ε, μια διδασκαλική ομοσπονδία θα το πω έτσι, ναι, ναι, ναι. σύλλογο mm -hmm. στην ουσία, που συμμετέχουν και βονεί κτλ. Και, και όλα τα σχολεία μαζεύουν ε, πράγματα για του πρόσφυγε. Χωρί να του δώσει κανένα δραχμή, χωρί να είναι σε κανένα προγραμματίσμα. Μετά χρατη σύλλογια το κάνουμε. Ο πολλή κόσμο, α πούμε, το αυτοργανωμένα κάνει, Και σύλλογοι το κάνουν yeah. και συλλογικότητε το κάνουν. Όλοι το κάνουν. Πώς να χρειάζεται να βάλουμε ενδιάμεσα κάποια ΜΚΟ ή δύο, δύο, Έτσι. Mm. Αλλά όμω είναι πολλά τα λεφτά, Άρι. Mm. Σου έδειξα προηγουμένω αποφάσει που έχουν βγει με χρήματα και θα διαβάσω απλώ κάποια ποσά, τα οποία εγκρίθηκαν προσφάτω τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη κτλ. Θα διαβάσω μόνο μερικά ποσά για ΜΚΟ για να δούμε ότι είναι πολλά τα λεφτά άρι που λέγαμε. Ε, για παράδειγμα, ο ελληνικός ερυθρός Σταυρός, για το κέντρο προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο Αλλοδαπών Λαπτίου 473.000. Ε, 31 Οκδόου του 2016 λήγη, ας πούμε αρχίσει το πρόγραμμα 3 και λύχει 31 Οκδόου. Πράξεις, 247.000, για έντοντες άσυλο. Ε, πράξεις πάλι, η Μικιό πράξεις, άλλες 129.000. Ε, η Αποστολή, 128.000. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκη έχει πάρει χρήματα βεβαίω ε, Πώς έχει πάρει, 152.000. Η Άρσης έχει πάρει 452.000 και η Άρσης πάλι 368.000. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πάλι, 247 χιλιάδες. Η Υλιακτήδα, 33 .000. Αυτή είναι η καθοχή. Ναι, ναι, ναι. Ε, η η Νεδιδήμ, δεν τους ξέρω καν, 302 ε, Η ΜΚΟ Νόστος, 251.000. Το ΣΥΜΙΕ, δεν ξέρω τι είναι, Σύνολο, αυτά που διάβασα τώρα, 2 εκατομμύρια, 845 χιλιάδες ευρώ αυτά είναι μερικά που είναι μόνο σε μία απόφαση έτσι, σε μία απόφαση όλα αυτά και υπάρχουν βεβαίω τέτοια πάρα πολλά συγκεντρώνω διάφορα τέτοια όχι γιατί δεν πρέπει να βοηθήσουν αυτοί απλώς επειδή από πίσω Παίζει πάρα πολύ χρήμα, δηλαδή Λέβαια. πέρα από την εκμετάλλευση που θα του γίνει τον ανθρώπων με μεθαύριο. Μα αύριο. τα κίνητρα αυτών των οργανώσεων ναι. είναι το πρόβλημα, δεν είναι, διότι το αποτέλεσμα είναι και αμφίβολο δελάς περισσότερες φορέ. Να πω και κάτι άλλο, ότι μου στείλανε εδώ στο facebook, ας πούμε, mm. διάφοροι φίλοι, ε, μου στείλανε για την ίδρυση ενός, ε, πώ λέγεται, στάσου να το βρω εδώ πέρα, το έχω πρόχειρο, ε, το καλό του. ε, έτσι το είπαμε. Ναι, νομίζω κάπως έτσι. Το Συμβούλιο, ξέρω εγώ, κάτσε λίγα και να το βρω να μην λέω, ότι να'ναι. Ο υπολογιστή αρνείται να συνεργαστεί πλέον. Mm -hmm. <laughs> Σου λέει, δεν το πια αυτό που κάνετε, έχουμε ανοίξει εδώ τα mm -hmm. πάντα. Mm -hmm. Τον έχουμε βάλει και ψήνι και καφέ ταυτόχρονος. Mm -hmm. Λοιπόν, mm -hmm. το καλό στους. Έτσι, λοιπόν. κοινωνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες και μου είπανε ας πούμε μπες στη σελίδα να κάνεις like και τα λοιπά. Ε, λένε λοιπόν αυτοί εδώ πέρα ζητάνε το τον βάλω. και ε, παρουσιάσανε εχθές παρουσιάσανε τη διακήρυξη του κοινωνικού συμβουλίου για τους πρόσφυγες έτσι, το καλός τους κοινωνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες και το βλέπω α πούμε ότι ε, στον όλπ το παρουσιάσανε δηλαδή στο λιμάνι του Yeah, mm -hmm. έτσι; mm -hmm. Από τους Υπουργούς Παιδείας Νίκο Φίλη και Πολιτισμού, Αριστείδη Παλτά. Μάλιστα. Εξαιρετικές προσωπικότητες. Εξαιρετικέ προσωπικότητες και οι δύο. Ο Παλτάς, ας πούμε, στην ανακοίνωση που είχε κάνει όταν ήταν Υπουργός Παιδείας διατέλεσε. Mm -hmm. Μας είχε πει ότι αν δεν υπήρχε ο διαφωτισμό, εμείς δεν θα υπήρχαν εδώ πέρα. Ούτε η Επανάσταση θα είχε Ναι, ναι. Mm -hmm. θα... mm -hmm. Τέλο πάντων, αυτό είναι ένα ιστορικό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά με μια ολόκληρη συζήτηση mm -hmm. σχετικά με τον διαφωτισμό. Ναι. Mm -hmm. Και αν ο διαφωτισμό ήταν καλό, απορρόφω για άλλο έγιναν τόσο φασίστε, α πούμε, mm -hmm. οι Ευρωπαίοι. Έλαντε. Λοιπόν, διότι ξέρουμε τι κάνουν σε άλλε χώρε, έτσι. Που μα λένε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε ρατσιστέ, ότι είμαστε έτσι. Πλαγαπάνε. Ε, οι Ολλανδοί, ειδικά. Βάθουν τι πόρτε των ανθρώπων για να ξεχωρίσουν ότι εκεί πέρα έχει μετανάστε, Όπω κάνουν του Εβραίου. Του κυνηγάνε και του κάνουν. Λοιπόν, ας μην πούμε, αυτό είναι ντάξει. μια ολόκληρη εκπομπή, το πώ συμπεριφέρονται. Για γουρνοκεφαλέ, σε σύνορα και και... και. Δεν, πρόσεξε, δεν το λέω αυτό γιατί με ελληνερά και τέτοια. Το Λίλυρα. λέω αυτό διότι την αλληλεγγύη που βλέπω και την ανθρωπιά που δείχνουν εδώ πέρα οι συμπατριώτε μα. Η είναι... πολιτισμένη Δύση και η Ευρώπη, ναι. ούτε η είναι δύση είναι δύση μία σχέση. Η Δύση και μία. η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση. Και, μας... και το παίζουμε κιόλα, ξέρει, δημοσιογραφικά, δεν το πάμε και καλά, α πούμε, και δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι και από πίσω βέβαια παίζουν τα φοβερά κονδύλια έλεγα λοιπόν, έψαξα, έκανα λοιπόν μια έρευνα για αυτό τους καλός τους και βρήκα το εξή ωραίο ε, θα το βρω εδώ πέρα ε, που είναι α μάλιστα λοιπόν έχουν λοιπόν μια σελίδα που λέγεται refugeeswelcome.gr από εκεί πέρα λέει η ιδέα, η ομάδα, έτσι, mm -hmm. μαζεύτηκε λοιπόν μια ομάδα οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι, εθελοντές και θέλουν να βοηθήσουν τις mm -hmm. mm -hmm. το τους πρόσφυγες και αισθήσουνε το καλό του. Ωραία. Η μία λοιπόν είναι η ιδρύτρια και συντονίστρια, ε, ονομάζεται Χριστίνα Ψαρά και διαβάζω ότι γράφει εδώ κάτω από το βιογραφικό της. Mm -hmm. Λέει, η Χριστίνα πάντα πιστεύει πως οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να κάνουν τον κόσμο καλύτερο Ξεκίνησε τον εθελοντισμό αμέσω μετά τα σχολικά χρόνια και από τότε ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Όταν διαβάζω τέτοια. Ναι, κάτι, κάποιο λάθος... Όταν διαβάζω αυτό. Έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση. Ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι το άλλο άσπρο. Έχει δουλέψει στην Ελλάδα, τη Μασαλία, τη Γαλλία και το Μαλάου. Έχει δουλέψει. Δεν έχει προσφέρει που έτσι κι αλλιώ μπορώ να πω ότι συνεργάστηκα με πιστάδευ οργανώσεις ή ξέρω εγώ ναι. με πιστάδευ συλλογικότητας, τέλος πω δεν έχει σημασία. Είναι καλό κορίτσι, είναι θελόντρη. Λοιπόν, και έχει μετατυχιακό τίτλο σπουδών ναι, στην ναι. ανάπτυξη και τη διοίκηση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έτσι. Ωραία. Mm -hmm. Σήμερα συντονίζει μια ομάδα παροχή ιατρική και κοινωνική υποστήριξη και πρόσβαση σε κατοικίε μέσω του προγράμματο Housing First για αστέγου με ψυχιατρικέ διαταραχές. Στο παρελθόν έχει συντονίσει δράσει υποδοχή και ένταξη προσφύγων, ιατρική και κοινωνική βοήθεια σε αποκλεισμένου πληθυσμού, μείωση τη βλάβη σε πίστε ουσιών και δράσει καταπολέμησης τη φτώχεια. Έτσι, έχει συντονίσει κτλ. Δηλαδή, παράδειγμα, εμεί έχουμε μια συνέλευση και. Εγώ είμαι ο συντονιστής της Συνέλευσης. Χέσε και τον εθελοντισμό, χέσε την άμεση δημοκρατία, και ναι, τα ναι. όλα. Mm -hmm. Υπάρχει συντονιστή συντονιστής. Λοιπόν. Και σπούδασα πώς να στηρίζω μία μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται από μύριους όσους. Πάμε παρακάτω. Η επόμενοι λοιπόν είναι τέσσερα άτομα εδώ. Η επόμενη είναι η Όλγα Θεοδωρικάκου Σε... για mm -hmm. την ανάπτυξη και τον συντονισμό. Δραστηριοποιείται, λέει, σε κοινωνικέ οργανώσει από το 2006. Ισπούδασε διεθνεί και ευρωπαϊκέ σπουδέ και εργάστηκε στο τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm. Από το 2008 εργάζεται στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εργάζεται. Μετά, ναι. και τη κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Να εργάζεσαι στην αλληλέγγυα οικονομία. Η οικονομία είναι κάτι, είναι λίγο οξίμωρο, λίγο μου Σχήμα ε, σχεδιάζει και συντονίζει ευρωπαϊκά, εθνικά και αναπτυξιακά προγράμματα στα πεδία της καταπολέμησης της ιστορίας και του κοινωνικού αποκλεισμού yeah, τη κοινωνική έντασης και της υγείας ενώ συμμετέχει σε διεθνή ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα και φορείς. <σχ> Αν, Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι τα ΕΣΠΑ που λέγανε καταστρέφω όσο ε, την αποοργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση. <σχ> <σχ> καταστρέφω κάποιες χώρες και μετά, <σχ> μετά με στείνω δομές που ρίχνω κάποια ψίχουλα, αφού έχω πάρει τη χώρα, την έχω μετατρέψει σε χώρο, Αποτιά. την απολύτω, mm -hmm. και δίνω κάποια ψίχουλα, ούτω ώστε να τα και πάλι, αυτού που δεν ξεσηκωθούν για να φάνε. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα συντονίζουν αυτά μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Συνεχίζω. Πάμε στο στάθι τώρα. Στάθη Καρκαντρώνη. Ανέβρεση πόρων συντονιστή τοπικών δράσεων. Ο στάθις, ωραίο αυτό με το μικρό, mm. έτσι, δεν το συμπαθίζει αμέσω. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη διεθνή επιχειρηματικότητα mm. από το Adam Smith Business School του oh. Πανεπιστημίου τη Λασκόβη. Oh. Yes. Ε, πιστεύει πω η άνεση είναι ο εχθρό τη επιτυχία. Mm. Δεν μπορεί να επιτύχει έτσι. Και πάθο του είναι οι επενδυτικέ στρατηγικέ και η αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών ευκαιριών στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Mm. Μάλιστα. Είναι curator στο World Economic Forum. Global Suppers Athens Hub mm -hmm. ο συνειδητης μιας κοινωνικής συνεδριστικής επιχείρησης η οποία εστιάζει στη δημιουργία ενός βιώσιμου πεδίου ανάπτυξης για την περιοχή της Πτολεμαϊδας ah, Κοζάνης uh, καλό. Mm -hmm. καλό! Καλό, καλό, Πτολεμαϊδά Ενώ Πιτωλεμαϊδά. ταυτόχρονα είναι το σημείο επακτής για την Ελλάδα μιας Start-Up η οποία ενώνει ταξιδιώτες με νίκη όσορα τον κόσμο mm -hmm. Λοιπόν η Ελένη τώρα, επίση Καρακίτσιου, η οποία είναι υπεύθυνη εθελοντών, ασχολείται με τον εθελοντισμό από τα σχολικά τη χρόνια. Έχει σπουδάσει διεθνεί και ευρωπαϊκέ σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πυριακή και διεθνή ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Έχει δουλέψει σε διάφορου φορεί, σε Βερολίνο, Νέα Υόρκη και Κένυα. Σήμερα εργάζεται σε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στο Λάδα, ε, ε. στο κομμάτι τη διαχείριση ενό χρηματοδοτικού κυβερ... προγράμματο για μη κυβερνητικέ οργανώσει. Είναι καινια, καινια. Λοιπόν, και βεβαίως, εγώ πήγα αμέσως μετά εκεί πέρα που δουλεύει ο Στάθης. Τον συμπαθήσαμε γιατί γράφουμε το μικρό του. Δηλαδή που πήγα, πήγα Α, εκεί στο, που είναι curator το, στο, το, στο ναι. World Economic Forum Global Shappers ναι. Athens Hub. Αποκλειστικός αυτός ο τίτλος. Αποκλειστικός, ναι, δηλαδή είναι σε... συντονιστική λοιπόν εκεί πέρα. Και πάω ναι. λοιπόν εκεί στο Global Shappers και δεν θα πούμε πολλά πολλά. Απλώς θα πάω επάνω, εκεί πέρα που λέει συμμετέχουσες εταιρείε. Λέει πρώτα απ' όλα τι είναι τι αυτό. Τι εννοείς συμμετέχουσες εταιρείες. Μις όλα, τώρα το πούμε τι είναι αυτό. Λέει η κοινότητα των Global suppers είναι μια πρωτοβουλία του World Economic Forum, δηλαδή του Διεθνούς Οικονομικού, Οικονομικού Φόρουμ, Φόρου, ναι. το οποίο αυτό, ποιος το χρηματοδοτεί ο John Soros. Και αυτό. Και αυτό. Την αυτή τσέπη λοιπόν, και, και αυτό μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία, mm. δεν το λέω έτσι. Mm. Και δεν είναι, κρυφ, δεν είναι κρυφό. Δεν το mm. έχει κάνει. Mm. Όχι, αν θέλει να το δεν το βλέπει. Λοιπόν, του Διεθνού Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματο προεδρεύει στην Ελβετία. Yeah. Η κοινότητα αυτή λοιπόν αποτελείται από ένα δίκτυο Hubs που ιδρύονται και διοικούνται από νέου με ιδιαίτερε δυνατότητε. Mm. Ναι, οι άλλοι που δεν έχουν ιδιαίτερε δυνατότητε mm. υπάρχουν. <laughs> Ξεχωριστά επιπλέγματα και όραμα να συνεισφέρουν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Και εμεί, εσύ, έχουμε όραμα να συνεισφέρουμε. Και μετά ναι, και αλλά... έχουμε κάποιε Έχει προσωπικά επιπλέγματα. Έχει και εθελοντισμό. Όχι, όχι, εθελοντυσμό... ε, δεν έχω. Θες Πάνη, να ξεχωρίσει με θέλω. τη δράση σου. Όχι, δε, ούτε, ούτε, δεν ούτε η γυναίκα. πέρα είναι να δημιουργήσουν δράσει που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση των προβλημάτων τη κοινωνία αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν στην Αθήνα, η της, της Αθήνας, mm. ξεκίνησαν τη δράση τους στα Σεπτέμβριο του 2011 στη μέση της πιο σοβαρής οικονομικής κρίσης κτλ. Mm. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά τώρα. Mm. Mm. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Mm. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα... Ε, αυτά μπορούμε να το διαβάσω στο regeneration.gr ε, όσοι θέλουν. Μπράβο, regeneration.gr mm. Ας πούμε λοιπόν να διαβάσουμε. Mm -hmm. Εμείς θα πούμε μόνο ότι έχουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ένα πρόγραμμα κοινωνική προσφοράς. Μάλιστα. Mm και δεν θα τα διαβάσουμε τώρα, τα, απλώς θα δούμε. Τους συμμετέχουσες, συμμετέχουσες. εταιρείες. Μάλιστα. Πατάμε λοιπόν τις συμμετεχουσες εταιρειε εταιρείες 2015-2016 και διαβάζουμε ενδεικτικά. Αλφαμπάνκ. Κοκακόλα. Κοκακόλα κόμπανι. Ντάου. Η μεγάλη αυτή η χημική εταιρεία η Ντάου, η γνωστή, ε, η οποία συνεργάζεται και με τη Monsanto, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Θα πούμε άλλη φορά για την DAO. Ποια είναι η DAO. Λοιπόν, τα ελληνικά πετρέλαια, yeah. τη FAMAR, τη φαρμακευτική, mm. ε, την Johnson Johnson, Johnson mm. που χρηματοδοτεί το Ισραήλ να βομβαρδίζει την Παλαιστίνη. Yeah. Λέμε, λέμε παραδείγματα τώρα, εντάξει δεν mm. είναι θέμα. Yeah. Την yeah. Pfizer, αυτή την καλή εταιρεία, yeah. τη φαρμακευτική. Yeah. Και αυτή, yeah. Το OTAE Academy, mm. τη Siemens. Ah. Ah. Συγγνώμη, δεν ήθελα να βρήσω. <laughs> <Και τα laughs> τα... Vodafone. Βόνταφων ε, και τα λοιπά. Ναι, Εντάξει, ναι, μεταφράζεται Λοιπόν, και μετά πατάω εκεί πέρα που λέει Ποιοι είμαστε. Mm. Λοιπόν, και ε, έχει εδώ πέρα όλα αυτά. Τέλο πάντων, πολύ καλό κόσμο. Φιλάνθρωπο. Και Φιλάνθρωπο. υποστηρικτές. Ναι. Στου υποστηρικτές, λοιπον λοιπόν, πάνω-πάνω, χορηγού. Mm -hmm. Έχει το Χelenic, το. Initiative. Ε, ε, ναι, η ναι ε, κάπως έτσι, έτσι διαβάζεται. Σε, ναι, ναι. Ε, και την Coca-Cola. Πατάμε το Hellenic ε, Initiative, ας πούμε, εδώ πέρα και πάμε στο Who We Are If you know Who We Are Και ε, Committee, λοιπόν, Directors και τα λοιπά Ή επικεφαλής στην πούμε. Αυτό τι είναι, ΜΚΙΟ ε, Και αυτό εδώ πέρα είναι κάτι σαν ΜΚΙΟ, δεν είναι ΜΚΙΟ, είναι ένας οργανισμός ο οποίος αυτός ο οργανισμός φτιάχθηκε, λέει, από Έλληνες της Διασποράς, καλούς ανθρώπους mm. και φτιάχθηκε, ας πούμε, για να προσλαμβάνει νέους για ένα εξάμεινο, να τους προωθεί σε εταιρείε όπου πληρώνονται εκεί πέρα με, το, με 750 μικτά, Μάλιστα. εκπαιδεύονται για, για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά είναι υποχρεωμένοι αυτοί, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν 50 ώρες σε έργο. Mm -hmm. και αυτοί του φέρνουν σε επαφή με τι εταιρείε κλπ. Απλώ θα διαβάσω δύο-τρία ονόματα. Και το το είναι το μότο του. Το μότο είναι γίνει από τον αγώνα. Oh, Έτσι. Άλιστα. Λοιπόν. Ε, ο σερμαν, α πούμε, ε, ποιο είναι, είναι ο πρόεδρο ε, είναι ένα. Ε, ε, Πώ το λένε, εκτελεστικό ε, γραμματέα τη Δάου, τη χημική ε, βιομηχ, ε, βιομηχανία. Mm -hmm. ε, Επίση είναι ο Γιώργο Δαβίλ. Ο Γιώργο ο Δαβίλ της είναι τη Coca-Cola mm. και μέλο τη Λέσχη Μπίλντεβιτ. Εάν του ψάξουμε όλου αυτού εδώ πέρα και ο άλλο είναι της Coca-Cola Company, ο, ο Μουρτάρ Κέντ, mm -hmm. εδώ και γενικό α πούμε τη Admiral Bank, τη Libra Group κτλ. Mm. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να του ψάξω όλου αυτού για να δούμε τι καλή άνθρωποι που είναι. Επομένω. Καταλαβαίνουμε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, πίσω δηλαδή από όλο αυτόν τον ανθρώπινο πόνο διακινείται πολύ χρήμα πολύ, και πολύ χρήμα. μεγάλα συμφέροντα. Mm -hmm. Διότι σκέψουμε ότι όλες αυτές οι καλές εταιρίες εκεί θα στήσουν τα εργοστάσια τους και όχι μόνο. Όπου θα στήσουν οικονομικές, ειδικέ οικονομικές ζώνες και να έχουν τους σκλάβους να δουλεύουν. Με ένα κομμάτι ψωμί. Με ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό, αυτά που σου έδειξα τώρα και είπαμε και στον κόσμο και μα άκουσε τα βρήκα μέσα σε μια μικρή αναζήτηση μισής ώρας. Φαντάσου, να καθίσω δηλαδή, κάποιες και να το ψάξεις να το, ψάξω, να το ψάξω στα σοβαρά, θα βρω πολύ σοβαρά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε καινούργια εκπομπή, πρώτα απ' όλα. Ναι. Γιατί μία δεν θα... Εννοείται δε ότι μία, σειρά μία εκπομπή, εκπομπή. Mm -hmm. πρέπει να κάνουμε mm -hmm. σειρά εκπομπών. Να ψάξουμε να βρούμε, συγγνώμη, η αδελφή τη Μακογιάνη δεν είχε μία μικιό που κατηγορήθηκε για κάποια πράγματα. Αδελφή τη ήταν αυτή. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, ναι δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και άλλοι. Α, μπράβο, αδελφή τη Πακογιάννη, ναι ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και διάφοροι ναι, ναι. άλλοι. Ε, ο αδελφό του Γεωργάκη mm. δεν ήταν σε μία μικιό η οποία εισέπρατε χρήματα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ο αδελφό του Σιμίτη ήταν. Ε. Mm. Ποιο ήταν ο, ο αδελφό του Σιμίτη. Που εξέταζε για ένα ζουάκι και παίρνε τα κονδύλια, α πούμε. Oh, Αυτό ήταν. Να... Δεν ξέρω. <laughs> Γενικώ, βλέπει ότι όλοι αυτοί οι τύποι εδώ πέρα ας, εμπλέκονται σε όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, στείλουν ένα ολόκληρο σκηνικό ότι πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι κτλ. Είμαστε φιλάνθρωποι, παιδιά, και δεν χρειάζεται να μα το πείτε εσεί. Θα το κάνουμε από μόνοι μα. Α, δεν χρειαζόμαστε Δεν έχουμε σκοπό να του εκμεταλλευτούμε του ανθρώπου, ούτε θα του βάλουμε. Βέβαια. Να γίνουν δούλοι. Κάνουν, λοιπόν, έχουν στήσει ένα σύγχρονο δουλεμπόριο χωρί δουλεμπορικά και αλυσίδε. Όπω το κάνανε κάποτε, του έπαιρναν με το ζόρι τους ανθρώπου. Τώρα του εξαναγκάζουν να φύγουν μόνοι τους, Να πάνε εκεί που θέλουν. Για τα... να εξαφλιαθούν. Καταπρόμηση... Και να είναι έτοιμοι να δεχτούν να δουλεύουν για ένα κομμάτι του Εννοείται. Και να εκμεταλλεύονται, α πούμε, να του εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι καλοί άνθρωποι που είδαν. Εννοείται, διότι. Του βλέπει, α πούμε, ρε παιδί μου, είναι τόσο ηρωνικό, τόσο γελίο, να βλέπεις τώρα ότι κάθονται λέει και κάνουν συμβούλια κορυφή να δουν ναι, τι, ναι, τι θα κάνουν ναι, με, με του πρόσφυγε. Είναι... Αφού του κάνει, δεν Τι να κάτι, στα πούμε. Σταμάτα να μομβαρδίσει. Αυτό ακριβώ. το κατάλαβα αυτό. Σταμάτα τον πόλεμο. Έχω στήσει, ας πούμε, 10 πολέμου γύρω-γύρω και μετά με τις ναι, για το πώς θα εποں λοιπόν, ε να πλησιάσουμε βάλει λίγο τα αφτιαμάς ας πλησιάσουμε λίγο τα αφτιαμάς ναι ας πλησιάσουμε λίγο τα αφτιαμάς και θα επανέλθουμε Τα εδώ πέρα, πιάζεσαι να δουλεύω. Ναι, δεν θα πούμε <laughs> άλλα πράγματα. για <laughs> να φυλασσόμαστε όμως, Βεβαίως. να πούμε για τη ΣΜΚΙΟ και άλλα, mm -hmm. θα κάνουμε και άλλη έρευνα. Θα το ψάξω και εγώ λίγο παραπάνω και, δει, να... και να, και να... Και βγάλουμε ε... στη χώρα. <laughs> κάποια στιγμή να τα αναρτήσουμε αυτά και στη... στο πλατεία-radio.gr ούτως ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να, να τα δει και ο ίδιος. Mm -hmm. ε... Τι άλλο? <laughs> Σήμερα έχουμε προβολή να αναφέρουμε το συνεπλατεία προβάλλε την ταινία Λεπτή Κόκκινη Γραμμή. Αυτή που δεν θα, στις... θα τα περάσουν ποτέ όλοι μα οι πολιτικοί. Βέβαια, βέβαια, ναι. Στι 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Νερό, Νερών, ο Όθμο και Σμύρνη. Σα περιμένουμε. Και κάτι ακόμα. Αυτό που είχαμε υποσχεθεί στου φίλου του Κλατεία Ρέιντιο για την καινούργια εκπομπή με την παράδοση λογογραφία, παραδοσιακή μουσική από διάφορε περιοχέ ανά τον κόσμο. Ε, στο άμεσο προσεχές διάστημα θα, ε, θα το. θα εκπέμπουμε, α και έχουμε και αυτή την εκπομπή. Οπότε θα το αναμένετε. Ωραία. Άλλο. Αυτά. Αυτά. Αυτά. Μετά από μας τι έχει. Α, μετά έχουμε την, την Αριάδνη, μουσική με την Τζέντα. Ε, ακολουθεί αμέσω ε, μόλι κλείσουμε. Ωραία. Ε, στο επανακούει, λοιπόν και τι να πούμε εγώ εύχομαι κάθε φορά που τελειώνω τι εκπομπέ μου το νου σα λέω και καλή ελευθερία. καλή λευτεριά βασικό βασικό βασικό σας αφήνω καλό αγόγευμα καλό αγόγευμα